Στοίχη 10-17. Οι Κορίνθιοι Χριστιανοί διηρημένοι σκόμματα. 10. Σας παρακαλώ δε αδελφοί, δια το όνομα του Κυρίου μα Ιησού Χριστού, να λέγετε όλη την αυτή ομολογία της πίστεως και να μην υπάρχουν μεταξύ σας ιερέσεις, αλλά να είστε αρμονικά ενωμένοι με τα αυτά όλοι σας φρονήματα και μετας αυτάς γνώμας και αποφάσεις. 11. Σα κάνω δε την προτροπή να αυτήν, διότι πληροφορήθην δια εσά, αδελφοί μου, από του οικιακού της χλώης, ότι υπάρχουν μεταξύ σα φιλονοικίε. 12. Με αυτό δε που λέγω εννοώ τούτο: Ότι κάθε ένα από εσά λέγει καυχόμενο. Εγώ μένει με του Παύλου. Εγώ δε, λέγει ο άλλο: Είμαι θαυμαστή και μαθητή του Απλό. Και ο τρίτο λέγει: Εγώ ανήκω ει τον Κιφάν. Κι άλλο πάλιν ισχυρίζεται: Εγώ είμαι του Χριστού. Έγιναν έτσι κόμματα και μερίδες διάφοροι. 13. Εκομματιάστε λοιπόν ο Χριστός. Απευθύνομαι σ' όσους λέγουν οι μίση μεθα του Παύλου και του ερωτώ. Μήπως ο Παύλος εσταυρώθη δια της σωτηρίαν σας. Ή μήπως ευαυτίστητε στο όνομα του Παύλου ώστε να ανήκετε πλέον σε αυτόν. 14. Σαν βλέπω τώρα πιαν κατάχρησιν κάνετε του ονόματός μου... Ευχαριστώ τον Θεό διότι επρονόησε να μην βαπτίσω αυτοπροσώπως κανένα από εσά εκτό από τον Κρίσπον και τον Γάιον. 15. Ωστε τώρα δεν μπορεί κανείς να ήπει ότι στο ειδικό μου όνομα εβάπτισα. 16. Εβάπτησα δε και την οικογένεια του Στεφανά. Εκτός αυτών δεν γνωρίζω αν εβάπτισα κανέναν άλλον. 17. «Και δεν έκαμα κύριον έργο μου το βάπτισμα, διότι ο Χριστός δεν μου ανέθεσε τη διακονία του Αποστόλου για να βαπτίζω, πράγμα που μπορεί να κάνει και ένας απλούς λειτουργός. Αλλά με απέστειλε ο Θεός να κηρύττω το Ευαγγέλιο και να το κηρύττω όχι με ανθρωπίνη τέχνη και απατηλά επιχειρήματα, ώστε να παρουσιάζεται τη διδασκαλία μου σοφή και λαμπρά, για να μην χάσει την θεία μου δύναμη το περισταυρικού θανάτου του Χριστού κήρυγμα